Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι τρεις. Η ώρα του ερασιτέχνη. Κάθε Παρασκευή, το web radio του Βλέπω ανοίγει το Studio 3 του ραδιοφώνου σε όσου θέλουν να κάνουν τη δική του εκπομπή πράξη από τι 6 έω τι 7 το απόγευμα. Μάζεψε τα CD, του σκληρού δίσκους ή ακόμα και τα βινίλια σου, συγκέντρωσε τι σημειώσει σου και έλα στο βλέπω. Η ώρα του Ερασιτέχνου. Τρόποι Επικοινωνία 2610 222 192. Info παπάκι βλέπω.org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 Λοιπόν δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι, αλλά ήρθε ο Απόστολος στο στούντιο και έφερε μαζί του και το καλοκαίρι. Καλησπέρα Απόστολε. Καλησπέρα σε όλους. Πιο κοντά, πιο κοντά Απόστολε, πιο κοντά, πιο κοντά. Πιο κοντά, έλα πιο κοντά. Λοιπόν, η Δαφό και Βγήκα λέγεται ο νέο δίσκο. Ένα δίσκο που ε, τον περιμέναμε πολλά χρόνια. Είναι αλήθεια, εδώ οι Βλεπίτε. Αλλά να που ξανασυναντιόμαστε τέσσερα χρόνια μετά, να ξέρει ακριβώ. Πέσε, πέσε. Τέσσερα χρόνια παρακάτω ημέρε. Πέσε, πέσε. Oh. Και είμαστε εδώ για να ακούσουμε πλέον την ολοκληρωμένη δουλειά του Απόστολου Γουγουλάκη. Η Δαφό και Βγήκα, ενό καλλιτέχνη που μα έρχεται ε, από τα Τρίκαλα, με την κυθάρα του, με τι φαν και επιρροέ του. Και με πόσα νέα κομμάτια απόστολε, γιατί δεν έχω ακόμα το βενού που σκαταμαίνει. Με, με 9 κομμάτια 10 είναι τα, στο σύνολο απλά με ένα single που είχε κυκλοφορήσει πέρυσι το καλοκαίρι. Συνολικά είναι 10 τα κομμάτια. Οπότε με 10 νέα κομμάτια κάνεις το τεμπούτο σου και από εδώ περιμένουμε να σε γνωρίσει ο κόσμο και γιατί όχι να σε ρωτήσω τι θέλει μέσω του radiopapakivlepo.org που είναι το email μας βλέπω the radio station που είναι το open group στο facebook το chat, το chat, το chat Στο flash player του σταθμού και γιατί όχι στο 2612-222-145. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι το οποίο ε, είναι αλήθεια δεν το γνώριζα. Το άκουσα όταν και εσύ μου έστειλε πρώτη φορά τον δίσκο. Ένα αρκετά ατμοσφαιρικό κομμάτι το οποίο μάλιστα ε, ένεκα τη ταραχή και το να μπούμε στούντιο, να ζητήσουμε να βγάλουμε φωτογραφίε και όλα αυτά. Ε, δεν πρόσεξα καν του στίχου. Θέλω... Είναι γιατί δεν έχει στίχου. Καταστροφή Κοίταξε είναι ένα εντρο, είναι όπως το ατμοσφαιρικό Είναι σαν όπως ανοίγεις ένα βιβλίο και βλέπεις τα περιεχόμενα του Τι θα παρακολουθήσεις, τι θα δεις μετά Έτσι ακριβώς είναι και αυτό, είναι τα περιεχόμενα Εκτός από τα κάτι φωνές που έχει λίγο σαν κανόνας που δουλεύει όλο αυτό Δεν έχει στίχους, είναι η εισαγωγή του Ωραία, τι θα παρακολουθήσουμε μετά Έχουμε να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα οποία περνάω τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ε, τσιγάρα, κακές συνήθειες δηλαδή με λίγα λόγια, τσιγάρα ποντάξια νύχτια, κοινωνικοπολιτικά θέματα, ε, ψυχολογικά στο μεγαλύτερο βαθμό, ερωτικά, όλα τα έχει το, το βιβλίο μέσα. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια καταγραφή ας πούμε προσωπικών στιγμών και όχι μόνο. Ε, μιλάμε για μια ουσιαστικά... Στιγ, στιγ, μιλάμε για στιγμές Που έχω περάσει στη ζωή μου Και έχουν περάσει άλλη δίπλα μου Ας μείνουμε σε αυτά Ας μείνουμε σε αυτά κατσαδόμη, χρειάζεται, Δεν χρειάζεται να τρέξεις Να πάμε να πάρουμε τους καφέδες μας Και όσο παίρνουμε τους καφέδες μας Να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι Το, οποίο είναι... το επόμενο κομμάτι είναι το δίθεν Λοιπόν αυτό που είχε κυκλοφορήσει Πριν το καλοκαίρι Αφόμε, στο λίμπα να ακούμε φωτάκια ανάψα. Πρόσωπα αλλάξα. Κατρέφτηκα, τρεφτάκι μου. Δε σκέφτομαι την παρτί μου. Στους άλλους κάνω εντύπωση Αν μια κόπια σε εκτυπώση Νεν λέξεις δεν μέσκαιψης μια εικόνα για να αρέσεις Μα δεν είσαι αυτός που είσαι Πώ θα βρεις αυτό που έχεις Από το μέσα σου θα παίξεις μια εικόνα για να αρέσεις Μα δεν είσαι αυτός που είσαι πως θα βρει αυτό που έχεις Περνώ, πίσω δεν δίνω Διάλεγω που θα βγω Με στόχο να με δω Κατρέφτηκα τα φτάκι μου Το ψέμα σου ανάγκη μου Η πρώτη λέξη που θα βγω Είναι το ξέρω εγώ Εξήςθητε σκέψεις μια εικόνα για να αρέσει. Μάν δεν είσαι θα βρεις αυτό που είσαι, πώ θα βρει αυτό που έχει. Απ' το μέσα σου θα παίξει μια εικόνα για να αρέσει. Μάν δεν είσαι θα βρεις αυτό που είσαι, πώ θα βρει αυτό που έχει. Λοιπόν, να πω σε όλου του γουγουλάκη, δώσω στο στούντιο 3 του ραδιοφώνου του βλέπω τέσσερα χρόνια μετά, έτσι σε μια συνάντηση η οποία επαναλαμβάνεται λίγο τεροχρονισμένα. Τι ωραίο και, αυτό. Ρε, και φίλε. ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Δήθεν, το οποίο ίσω αυτό το επίθετο είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί στι μέρε μα. Ναι. Από τι ορμόμενο έρχεσαι και γράφει αυτού του στίχους. Ε, αυτά τα κομμάτια, ξέρει τα περισσότερα, έχουν να με προσωπικέ στιγμέ. Δηλαδή, μου αρέσει πρώτα-πρώτα να το χώνο στον εαυτό μου. Ε, δεν μου αρέσει να τα προβλήματα να τα μ, προσωποποιώ στις μορφές άλλων ανθρώπων αλλά στον ίδιο μου τον εαυτό. Τα κάνω δικά μου. Ε, δηλαδή να σου πω παράδειγμα πώς γράφτηκε αυτό το κομμάτι. Ήμουν στην Αθήνα σε μια στάση στα Απατήσια, περίμενα το, περίμενα το λεωφορείο και σε μια περίεργη στιγμή που ο κόσμος περνούσε γύρω μου φτιαγμένος ήταν Σάββατο ε, Αυτό το όλο δήθεν που λέμε και του ίδιου μου του εαυτού που τον έβλεπα στη, στη Τζαμαρία, σκέφτηκα το ρεφρέν από αυτό το κομμάτι. Ωραία. σω έχω δικήσει γιατί το πήραμε λίγο απότομα. Δηλαδή, μπήκαμε λίγο απότομα, τα πήραμε όλα λίγο απότομα, αρχίσαμε με μουσική, άρχισα να σε ρωτά για το κομμάτι, αλλά δεν σε έχω ρωτήσει για εσένα. Ποιο είσαι, Ωραία. τι κάνει, γιατί Ωραία. είσαι εδώ σήμερα. Ωραία, πάσα. Καταρχήν να, να σε ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά και. Και το Γιώργο που βρίσκομαι εδώ στο Βλέπω Για μένα είναι πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή Γιατί πριν τέσσερα χρόνια όπως είπες Πρώτη φορά ακούστηκαν τα κομμάτια μου Εδώ πέρασε μια μορφή πιο ακουστική Ε, και είναι συγκινητικό που μετά από 4 χρόνια κάνουμε μια παρουσίαση εδώ μαζί πάλι. Να πούμε ότι ε, το στιγμή από το οποίο μιλάει ο Απόστορη, μιλάμε για τα πρώτα live που κάναμε τότε στην εκπομπή αντοχή, που ξεκίνησαν Μάιο Ιούνιο και Ιούλιο του 2011 και μπορείτε να τα βρείτε στο αρχείο εκπομπών του βλέπω, οπότε να δείτε και μια εξέλιξη τη πορεία του μπράβο. Απόστολου μέσα 4-7 χρόνια. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και εδώ έρχομαι και να το πω εγώ αυτό ότι μέσα αυτά τα 4 χρόνια οι συντελεστέ που τα ταγούδια σου δεν έχουν αλλάξει. Πάλι ο Αντρέα Σουμάτζαρ είναι εδώ, πάλι ο Βαγγέλη ο Καραμάνι είναι εδώ, και δεν ξέρω ποιοι άλλοι παίζουν σε αυτό το δίκτυο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο που είπε δεν παίζουμε μαζί. Ωχ, το δίσκο δεν το γράψετε μαζί. Βέβαια, εννοείται. Κοίταξε να δει, στα μισά κομμάτια παίζουν τα παιδιά. Έχουν αλλάξει όμω τα πράγματα, δηλαδή έχει. Ο Βαγγέλη. Παρατούμε, με έχει κάνει σκουπίδι τώρα. Σε έχω Κοίταξε να δει, τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Γίνεται ένα χαμό <laughs> από πληροφορίε. Αλλάζουν τα παιδιά. Τα παιδιά είμαστε μαζί, ενώ και θα παίξουμε και θα τζαμάρουμε και αυτά. Αλλά η μπάντα πλαισιώνεται από άλλα άτομα. Αλλάζουν κάποια πράγματα για όχι ότι συνέβη κάτι, απλά για, για κάποιε. Εντάξει, για το δίσκο μου, απλά. Με προλάβανε οι ειδήσει. Με προλάβανε οι ειδήσει. Κοίταξε να σου πω τώρα όσον αφορά το ποιο και τι κάνω. Ε, από τα τρίκαλα έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ένα... Στην Πάτρα πώς Στην Πάτρα βέρθηκα για σπουδές Και μουσική γιατί Και μουσική γιατί, στη ζωή μου εννοείς Στη ζωή σου γιατί με αυτόν τον τρόπο Φαντάζομαι είναι μια ερώτηση που την κάνω σε όλους Όσους φιλοξενούν εδώ γιατί Στο δικό μου μυαλό χρειάζεται πολύ θράσος Ή θάρρος όπως έσπες το, Να μπει στη διαδικασία να εξωτερικεύσεις Την τέχνη σου Ή πάντων να εκτεθείς στο ευρύ κοινό. Και είναι, είναι κάτι ναι. που εγώ προσωπικά πούμε, θα το φοβόμουν να το κάνω για εμένα. Οπότε έρχομαι και σε ρωτάω μουσική γιατί. Τι ήταν αυτό το οποίο σε ώθησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κοίταξε να δει: Η μουσική δεν συνάδει με το γεγονό ότι θα εκτεθεί στον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να κάνει τη μουσική για την πάρτι σου στο σπίτι σου. Μπορεί να ασχολήσει τη μουσική, να ακούς μουσική, που και αυτό είναι ασχολία με τη μουσική, για πάρτι σου. Δεν έχει να κάνει. Τώρα, όσον αφορά τη μουσική που, που αναφέρει εσύ, δηλαδή το να εκτίθεμε. Είπε, όπως είπες σωστά, χρειάζεται και εγωισμός, ίσον θράσος κάπως προς μία έννοια, όχι ακριβώς βέβαια. Χρειάζεται βέβαια και, και... Είναι και ανάγκη όμως. Η ανάγκη γιατί τα κομμάτια που έχω γράψει, τα περισσότερα αυτά, εκφράζουν στιγμές που αποτυπώνονται στο μυαλό του καθενός με διαφορετικό τρόπο. Μου αρέσει δηλαδή... Το... Ναι, το... ναι. Μασικά το... δεν σε διέκοψα. Δεν δι... μόνος, αλλά δεν πειράζει. Ε... Μιλάω για φράσο και για ήθάρο ή εγωισμό, γιατί. Άλλο να γράφει μουσική για εσένα και να είσαι σπίτι σου και να την ακού εσύ, η κοπελιά σου, ο φίλο σου, η παρέα σου σε ένα beach bar ή σε μια βραδιά με ωραία φωτιά δίπλα στην παραλία. Και άλλο να μπαίνει στη διαδικασία, να μπαίνει στούντιο, να δαπανά και να έχει στόχο να κυκλοφορήσει και να κοινωνήσει μια ενότητα που λέγεται δίσκο με 10 τραγούδια. Συμφωνώ. Κοίταξε, το πρώτο κομμάτι που είπε, το πρώτο κομμάτι ήταν κάτι το οποίο είναι ο. Ο κοινωνικό στόχο μου μέσα από τη μουσική. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο τρόπο που χειρίζομαι τη, τα κομμάτια έχουν και μια περαιτέρω εξέλιξη. Δηλαδή, προστροφή, ίσω κάποια πράγματα τα οποία θέλω να κοινωνήσω στον κόσμο, κάποια προβλήματα που θέλω να θίξω και να φωτίσω. Άλλω, άλλωστε, αυτό πιστεύω είναι ένα καλλιτέχνη. Είναι κάποιο ο οποίο βλέπει πράγματα που όλοι τα βλέπουμε γύρω μα, αλλά τα φωτίζει με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να είναι ε, εύκολα στο μάτι στον καθένα. Όσον αφορά τώρα την αποτύπωση αυτών των ιδεών με στούντιο και κυκλοφορία και όλα αυτά, είναι μια δουλειά η οποία θέλεις να τη βλέπεις ολοκληρωμένη. Εγώ ήθελα να βλέπω μια δουλειά ολοκληρωμένη από, το, από τη στιγμή που ηχογραφείτε μέχρι τη στιγμή που βγαίνει. Είναι μια κληρονομιά που θέλω να αφήνω πίσω μου. Ένα timeline όπω συνηθίζουμε να λέμε. Έτσι, έτσι ακριβώ. Ωραία, ακριβώς. ωραία. Οπότε έχει βάλει τι φραγίδε στον χρόνο με αυτό το έργο. Ακριβώ. Α μείνουμε σε αυτά γιατί το πήραμε πολύ μονότερμα και α πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που λέγεται Αν ποτέ. Όχι. Όχι. Όχι. Γιατί όχι. Λε, θα μπορούσε να λέγεται Αν ποτέ, αν ήταν τέταρτο στη σειρά. Αλλά το τρίτο κομμάτι είναι το τσιγάρο. Τρεφιλέ, το site σου κοιτάω, αλλά με έχει μπερδεύσει λίγο. Κάπες χωρίζω με το τίτλο τη ζωή μου αρχίζω Με ευχές συνεχίζω σε αυτούς που νομίζω Και στους άλλους πλέον δεν τη χαρίζω Στη σκόνη συνηθίζω, φυσάω καθαρίζω Και γυρίζω, γυρίζω, γυρίζω Το τσιγάρο γυρίζω σε ένα που Βάζω. Αλήθειες πουτάζω και που δεν διστάζω Οτιδήποτε δεν του ταιριάζω Ίσα που το κοιτάζω, απ' τα φύλλα το βγάζω Στο κεφάλαιο λάθη κοπιάζω Τίποτα δεν αλλάζω, μόνο το διασκεδάζω Και γυρίζω, γυρίζω, γυρίζω Το τσιγάρο γυρίζω, σένα που του θυμίζω Κατάω. Εικόνες χωράω, σε κολλάς δυσκολάω Στον επίλογο δεν σταματάω Σύντος προχωράω, τα απλούς ξεκινάω Σου ακουμπάω, με κρατά σε κρατάω Τις σελίδες μας τώρα ενώνω Μεξ' η λέξη μαθαίνω, στην καρδιά σου ανεβαίνω Μα και πάλι γυρίζω, γυρίζω Το τσιγάρο γυρίζω, σε ένα που του θυμίζω Λοιπόν, εδώ ο σήμερα έχει βαλθεί να με βγάλει άκυρο τελείως Πρώτα μου λέει ότι ε, το δίθεν... Όχι το τσιγάρο είναι το δεύτερο και όχι το τρίτο Τέλος πάντων το έχουμε μπλέξει λίγο Και γιατί το έχουμε μπλέξει, γιατί μα κάνει πλάκα εδώ. Έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ όμορφο site με απίστευτε φωτογραφίε. Όταν είδα εκείνη τη φωτογραφία με την μπουκαμισιά λιβάδι η πλάκα, που λέγεται apostolo googleikis.gr, ολομαγγλικού χαρακτήρε κολλημένου μαζί με μικρά γράμματα.gr, apostolo googleikis.gr, όπου εκεί βρίσκεστε sample του πρώτου δίσκου, το εξώφυλλο του δίσκου. Πληροφορίε φαντάζομαι σχετικά με τον καλλιτέχνη, αλλά βρίσκουν Αντρέα, εκεί. Αντρέα, βρίσκουν εκεί από βιογραφίε, από συνεντεύξεις που έχω δώσει, έντυπε, από όλο το. στα βίντεο μπορούν να βρουν όλα τα κομμάτια που υπάρχουν στο YouTube. Με link που του στέλνουν αμέσω στο YouTube. Ε, live που έχω κάνει ή που θα κάνω. Φωτογραφίε, βίντεο, τα πάντα. Βρίσκουν τα πάντα. Λοιπόν, ε, και ήθελα να, να σας... Να πω μόνο, συγγνώμη, να ναι. πω ότι το site μου το έφτιαξε ο Αλέξανδρος ο Ογεωργιάδη. Να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχει κάνει φοβερή δουλειά το παιδί. Λοιπόν, ε, να σας θυμίσω λοιπόν ότι Φιλαράκι. έχω τον Απόστολο εδώ, οπότε είναι καλή ευκαιρία όσοι θέλετε και βρίσκεστε εκεί έξω και ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε μέσω του 2610 222 είτε του radiopapakivlepo.org που είναι το email μας είτε ακόμα-ακόμα μέσω του Flash Player του Σαθμού που εκεί υπάρχει ένα chat, είτε γιατί όχι μέσω του α, uh, Βλέποτε Radio Station που είναι το Open Group στο Facebook και ακούτε τώρα εδώ μια κιθάρα η οποία εδώ κουρδίζεται μια και την έχει ταράξει λίγο το και δεν είναι μια κιθάρα ό,τι και ό,τι είναι μια από τι καλύτερε κιθάρες που είχα την τιμή να γράψω ποτέ είναι μια τακόμα <laughs> στα χέρια του Απόστολου, όπου θα μας παίξει τι, Απόστολε? Λοιπόν θα σας παίξω το κομμάτι που κανονικά ακολουθεί στο δίσκο μετά το τσιγάρο που είναι το αν ποτέ έχει να κάνει με τα όνειρα δεν σε κόσμο χαρτινό, ψεύτικο, ο κόσμος του σε πείσει, σε θύση στο ψέμα τους αγγελήσει. Μην φοβηθείς, μη τους μισήσεις, μη τους χαρίσει μια αγώμα σου στήσεις με βοήθησε με να βρω πάλι αυτό που κρύβω το χαμένο μου δρόμο αυτό που μόνο την αλήθεια θα μου Είσαι βασιλιάς, μη γυρνάς, μα να μην ξεχνά τους φιλούς, τους εθούς, τ' αγαπάς και μη φοβηθείς μην επιτρέψεις, μην επιστρέψεις στην παλιά σου ζωή, Οδήγησε με Βοήθησε με να βρω πάλι αυτό που κρύβω το χαμένο μου δρόμο, αυτόν που μόνο την αλήθεια θα μου Σου βαστάει ψυχή να ακού. Όποια αλήθεια εσύ είχε υπομένη, Παραλλαγμένη από του κακού και για του άμυαλου παγίδα. Ή για συντρίμια θεωρήσω σαν σου έχουν νερού φίξει. Τη ζωή να ξαναρχίζει, να ξαναχτίζει με καλασμένα. Κιότι φέρει ό,τι βρέξει. Αύριο ίσω φέξει, ίσω να φέρει μια μέρα που την ήθελε. Πολύ, τόσο πολύ που για αιώνε σου φαινόντουσαν οι μέρε. Ψευτικέ σφαίρε. Πώ ή τη όπλιζε του νου σου την περώνει. Με μια συγνώμη μόνο δεν θα ξεπερδεύει. Θα αποφεύγει τα νιρά σου και του φόβου που φωλιάζουν στην ψυχή σου. με. Met κορμί σου Θα σας πω το εξή. Δύο φορές έχω ζήσει τέτοια φάση και όταν εννοώ τέτοια φάση... Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Συνήθως όταν έχουμε και φιλοξενούμε κάποιον μουσικό ζωντανά εδώ στο στούντιο του Βλέπου προκειμένου να τον βγάλουμε στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα τον βάζουμε, τον τοποθετούμε σαν φυσική παρουσία στο στούντιο 2 του ραδιοφώνου, όπου είναι ένας χώρος ακριβώς απέναντι από το στούντιο 3 που καθόμαστε τώρα όπου είναι ηχομονωμένος, δεν έχω δυνατότητα να τον ακούω εγώ προσωπικά και τον ακούμε μέσω του τι καταγράφουν τα μικρόφωνα. Μια φορά ακόμα το είχα ζήσει αυτό, στις 6 Ιουνίου του 2011, αν δεν κάνω λάθος, όταν ένα πρωί Δευτέρα είχα βάλει τον Απόστολο Ρίζο, συν ονόματός σου, με μια εξαιρετική Taylor ακουστική κιθάρα, για να μας παίξει δύο τραγούδια. Την Φυσαλίδα και το... Α, κολλήσω μυαλό μου τώρα. Κι άλλο ένα κομμάτι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Υπάρχουν και τα δύο στο YouTube, όπως υπάρχει και στο ε, αρχείο εκπομπών του βλέπω. Μετά από τρία-τέσσερα χρόνια πλέον, ξανά μπαίνει κάποιο εδώ σε δικιά μου εκπομπή και παίζει Πώς, από τον μήπως, ίδιο μήπως, χώρο. Το τι να θυμηθώ. Το, τι να, θυμηθώ, το τι να θυμηθώ ήταν. Και πάλι ο χώρο ζωντανεύει με ήχο τόσο επιθετικά που... και ταυτόχρονα αγγλικά, όπου δεν ξέρω αν πρέπει να ακούω από τα ακουστικά για να ελέγχω τι βγαίνει ή να βγάλω τα ακουστικά πλέον <Λε> και να αρχίσω να απολαμβάνω αυτό το οποίο συμβαίνει <Λε> γύρω μου. Εξαιρετικά από εσά, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη στιγμή που μα χάρισε, την οποία ξέρετε την γράφουμε και σε βίντεο και ενδεχομένω. Αν θελήσουμε στο μέλλον να την έχετε κι εσείς μέσω κάποιε δημοσίευσει, από το Web TV του βλέπω. Απόστολοι. Έκανε ένα δίσκο. Φαντάζομαι το δίσκο δεν τον έκανε για να τον κρατήσει ή, ή για να τον έχει, α πούμε, σαν μια ανάμνηση όπω είπαμε, αλλά για να τον επικοινωνήσει με τον κόσμο. Και με ποιο τρόπο τον επικοινωνεί και από πότε αρχίζει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ήδη από, το... από τα μέσα κάπου του Μαου κυκλοφορεί όλο ο δίσκο στο YouTube. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν όλα τα κομμάτια εκεί με τη μο... μορφή, την ποιότητα MP3. Μπορεί οποιοδήποτε πλέον να κατεβάσει από το YouTube. Τα γνωρίζουμε τα κολπάκια του YouTube. Και όλα αυτά. Να κάψει τα συντάκια να κάνει ό,τι γουστάρει με τη μουσική, γουστάρει δε γουστάρει, να, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Το, κανάλι, ο, ο το κανάλι στο YouTube. Είναι πάλι Απόστολος Βουγγουλάκι. <συγουλάκης> <συγουλάκη> όπου πατήσει Google, Απόστολο θα σου βγάλει κανάλι στο YouTube, θα σου βγάλει site, θα σου βγάλει Facebook page, ό,τι επίσημο υπάρχει. Λοιπόν, και μπορεί οποιοδήποτε να κινηθεί από εκεί. Τώρα, αυτό που έχει ουσία για μένα είναι ότι κυκλοφορεί ε, το album αυτό σε βινίλιο και CD σε μια συσκευασία η οποία θα είναι ενιαία, δηλαδή θα υπάρχει μέσα και το βινίλιο και το CD ε, με, το, με ένα φοβερό εξώφυλλο και ένα φοβερό artwork που έχουν κάνει τα κορίτσια. Ήθελα να σα ρωτήσω, είναι κάτι το οποίο το είδα και με την εντυπωσίασε. Ποιο έχει κάνει το εξώφυλλο, Έχει κάνει η Εύα η Μούργη το εξώφυλλο και το μαράκι που έχει κάνει την, το compilation, όλο αυτό να τα βάλει, τα γραφιστικά δηλαδή. Ε, έχουν κάνει φοβερή δουλειά Και αν δείτε δηλαδή τη δουλειά τυπωμένη Γιατί αυτή την άλλη εβδομάδα θα τα έχω όλα στα χέρια μου Τα CD υπάρχουν ήδη Τα βινήλια τα έχω ακούσει Είναι εξαιρετικά όλα Ε, θα, θα εκπλαγείτε, είναι σαν πίνακα ζωγραφική αυτό που υπάρχει. Είπε ότι έχει ακούσει τα βινίλια. Φαντάζομαι, όταν ήσουν στο στούντιο, κάνατε μίξη, το mastering και όλα αυτά. Καταρχά, έγραψε Πάτρα, έγραψε Αθήνα. Πού έγραψες. Έγραψα στην Αθήνα, στα puzzle στούντιο του Δημήτρη Καρά με τον Βαγγέλ Καραπέτρο. Είναι δύο ανθρώπου που του υπερευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Έγραφε, λοιπόν, τότε και άκουγε στο δείγμα το οποίο έγραφε. Όταν πλέον έφτασε η μήτρα, όχι η μήτρα, το τεστ πρεσ. Πλέον ναι. σπίτι σου για να εγκρίνει, όχι την εκτύπωση του βινινινιλίου. Και το Το Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα που έχει. Ωραία. Να σου πω καταρχήν ότι προηγουμένω. Η... Σε, σε ρωτάω γιατί είναι σίγουρο ότι κάτι κα... διαφορετικό θα ακριβώς, υπάρχει. Αλλά είναι και τη προηγούμενη συζήτησή μα που επιβεβαιώνει την άποψή Ναι, μου. ναι, ναι. Κοίταξα να δει. Καταρχήν είναι μια πολύ καθαρή παραγωγή. Αυτό είναι που ήθελα κι εγώ. Ε, έχει και λίγο την αίσθηση του live που αυτό φαίνεται και στο CD το ίδιο. Δηλαδή έχω ακούσει τη δουλειά από το CD να δούμε πώ είναι και το βινήλιο. Ενώ ακούσει γύρω μου να, να μου λένε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, χθε άκουσα το τεστ που ήρθε. Και έχω καριστεί με, τη, με, τη, με την ακόμα καθαρότερη μορφή που έρχονται όλα τα όργανα και η φωνή μου ε, ε, στις, συχνοτικά. Δηλαδή ένιωθα ότι υπήρχε δίπλα μου η μπάντα έπαιζε. Τα τύμπανα απίστευτα, ε, τα πνευστά τόσο δεμένα. Δηλαδή πραγματικά... Ε, ευχαριστώ τα Δημήτρη Καρά που με έψησε Να βγάλω τη δουλειά μου σε βινήλιο Και είναι και κάτι που βλέπω Ότι λειτουργεί ε, θετικά στον κόσμο Το ότι κυκλοφορεί μια δουλειά Που έχει μαζί το βινήλιο και το CD Τους δίνει τη, τη, τη τροφή Να σκεφτούν να πάρουν τη δουλειά Γιατί ξέρεις πλέον δεν πα να πάρεις εύκολα CD ε, είναι, είναι πλέον Πολύ πολύ... Συνδεί νομίζω, βρίσκεις και στην καφετέρια πια. Βινίλιο δεν βρίσκει. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, είναι μια δουλειά που εγώ ήθελα να, να έχει μια αξία στον χρόνο. Και το βινίλιο είναι, είναι ένα τρόπο για να γίνει αυτό. Να σε ρωτήσω, είπε ότι ο Δημήτρη Οκαρά σου πρότεινε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόσουνα. Αισθάνεσαι δικαιωμένο από αυτό. Ε, γιατί τα πουλά μαζί, ναι. είναι άλλη μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Ωραία. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου δηλαδή όταν ξεκίνησε όλη αυτή τη δουλειά δεν υπήρχε στο μυαλό μου ότι εγώ θα τα έβγαζα σε βινήλιο ή και σε βινήλιο που βγήκε Είναι κάτι που ε, έχει αρχίσει και κάνει ο Δημήτρης εδώ και αρκετό καιρό με τις δικέ του δουλειέ. Εγώ ε, πρέπει να πω γιατί εκεί θα καταλάβεις πόσο μεγαλύτερη η απόφαση ήταν για μένα ότι δεν έχω pick-up okay. <laughs> <laughs> Λοιπόν, εννοείται τώρα θα πρέπει να πάρω πικάμπια να ακούω καταρχήν τη δουλειά μου. Πέρα από αυτό, εμ, νιώθω κατενθουσιασμένος και ευχαριστημένος με αυτό που με το αποτέλεσμα. Βέβαια, να πληροφορίσω τον κόσμο ότι το βινήλιο, η παραγωγή του βινιλίου έχει τετραπλάσια αξία από, το, από την παραγωγή του ψηφιακού μέσου του CD. Οπότε μιλάμε για εκ εκτόξευση αυτής της δουλειάς μόνο και μόνο από την άποψη ότι κόβει βινήλιο αλλά πραγματικά παιδιά εγώ το είπα αν έχει κάποιος τη δυνατότητα να βγάλει τη δουλειά του σε βινύλιο, γιατί ε, εννοείται ότι περιμένει να, να πουλήσει κιόλας αυτή τη δουλειά και έχει τη δυνατότητα αυτή βούρ να το κάνετε Να σα ερωτήσω, μιλά για το κόστο ότι πραγματικά εκτοξεύεται, είναι τριπλάσιο ή τετραπλάσιο ανάλογα την περίπτωση. Αυτό είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή ή ανήκει σε κάποια ναι. εταιρεία. Ωραία, θα σου μιλήσω και γι' αυτό Και μαζί με την ερώτηση πώ το κυκλοφορεί αυτό και γιατί κυκλοφορεί μαζί. Έχουμε αφήσει αρκετέ ερωτήσει πίσω, ξέρω, αλλά. Εντάξει, Καταρχήν κυκλοφορεί μαζί, είναι δικιά μου απόφαση αυτή. Ε, με προτάσει που μου έκανε ο Δημήτρη, μου έκανε δύο-τρει προτάσει και θεώρησε ότι είναι πιο σωστή. Γιατί. Ε, το βινήλιο ε, αφορά ε, τους συλλέκτες και αυτούς που θέλουν να έχουν μια δουλειά τέτοια στο βινήλιο ή έχουν pickup Βέβαια είναι κάτι το οποίο ανεβαίνει, ε, εκτοξεύεται πλέον αν έχεις παρακολουθήσει λίγο τις ε, κυκλοφορίες και τις πωλήσει. Και το CD αφορά οποιονδήποτε δεν έχει βνήλιο και είναι ένα μέσο το οποίο είναι, για μένα είναι ευτελέ πλέον. Το έχει δηλαδή πεταμένο στο αμάξι σου για να ακούσει. Παρ' όλα αυτά όμω το ακούει στο αμάξι σου okay. και η πλειοψηφία του κόσμου που ακούει στο αυτοκίνητο. Συμφωνώ. Γι' αυτό και εγώ δηλαδή, λοιπόν. Να Παρ' τα δύο άκρα, έτσι. Συμφωνώ. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν είναι μια δουλειά που κυκλοφορεί μαζί, δεν κυκλοφορεί χώρια. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να το πάρει, είναι μια δουλειά ολοκληρωμένη, δηλαδή, παίρνει. Ένα φοβερό άρθρο για μένα προσωπικά. Αν το δύο κόσμο θα καταλάβει, ένα βινίλιο και ένα CD μαζί, όλα αυτά, σαν πακέτο. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά και να μιλήσουμε σε συνέχεια για τα υπόλοιπα. Ωραία. Για όσον αφορά, γιατί, είναι, γιατί να πω ότι είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή. Α ακούσουμε ένα κομμάτι. Δεν θα ακου, Δεν θα ακούσουμε κομμάτι. Θα, ακούσουμε, θα, θα βάλουμε τα σήματα των και μισή και θα επιστρέψουμε σε λίγο αφού ακούσουμε και το τυρί. Πολύ ωραία, πολύ, ωραία, πολύ ωραία. Δεν ακούω ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Τι συμβαίνει όταν το ραδιόφωνο συναντά τη ζωντανή μουσική, <Τι> το live τη εβδομάδα. Μία ακόμα μπάντα, ένα ακόμα καλλιτέχνη. Παίζει για εσένα και παρουσιάζει τη μουσική του. συντονίσου κάθε Παρασκευή, 7 με 8, ζωντανά από το στούντιο 2 του ραδιοφώνου του Βλέπω. <Τι> Βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. για κάποια άλλη μέρα βάλε μονά κατά καλά σου και εκδίσω από την έγνοια Μη μου πεις δεν είμαι εγώ για τέτοια Να δείξε μου ακόμα πως ποδείς Στα αστέρια να ανεβεί. Τις λίμνε να διάβεις Για να είσαι πιο κοντά μου Στα χέρια σου τον ήλιο, Το φως του κάνει στέμα Κάνε το άγνωστό σου φίλο Βασίλισσα στα ξένα Για τέτοια. Μα δείξε μου ακόμα πως ζητά. Χαμόγελα, κορπά. Μ' αρέσει να αντάς, για να σε πιο κοντά μου. Εδώ είμαστε, εμπιστρέψαμε στο δεύτερο μέρο τη σημερινή εκπομπή, τον Οίκο Αντοχή τη Πέμπτη, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος πίσω από το μικρόφωνο 1, ο ο Αγουγουγουλάκη πίσω από το μικρόφωνο 2, και είμαστε εδώ για εσά για να απαντήσουμε ερωτήσει, σαν και αυτή που μα στέλνει ο φίλο, για το πού βρίσκουμε το βινίλιο. Και να συμπληρώσω και, μια, και ένα τηλέφωνο το οποίο μα ήρθε: Είναι ότι από ό,τι πλέον υπάρχουν και LP players για αυτοκίνητα. Αλήθεια. Και εγώ oh. με απορία το βρίσκω το τηλέφωνο, <laughs> αλλά επειδή είναι από έγκυρο ακροατή. Εντάξει. <laughs> <laughs> Ωραία. Ε, ωραία, λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, πώς το βρίσκουμε ε, η δουλειά Να όλη... ρωτήσω και πόσο το βρίσκουμε Ωραία, η δουλειά όλη Η δουλειά όλη λοιπόν είναι ανεξάρτητα της παραγωγής Ήταν δικιά μου επιλογή να γίνει αυτό με την έννοια ότι ε, Από τη στιγμή που έγινε όλη η παραγωγή του στούντιο από εμένα ε, Το να μου βάλει μια εταιρεία κοπή που μου την έβαζε ε, Δεν μου... Δεν... Δεν μου είχε κανένα νόημα ουσιαστικά γιατί δεν θα είχα τη δυνατότητα να διακοινώ όπως θέλω εγώ τη δουλειά μου και τα δικαιώματα της δουλειάς μου. Μία εταιρεία ε, θα μπορούσε να το κάνω αυτό, μία εταιρεία δεν χρειάζεται να την αναφέρω, δεν υπάρχει λόγος. Ε, μ, απλά η εταιρεία αυτή θα έκανε τις παραγω... την παραγωγή αυτή μετά το καλοκαίρι και εγώ ήθελα... Ήθελα να έχω την παραγωγή αυτή στα χέρια μου τώρα. Λοιπόν, όλη η παραγωγή αυτή ε, την άλλη εβδομάδα, γιατί περιμένω το βιντεο να έρθει, θα είναι στα χέρια μου. Ε, το πιο άμεσο και πιο οικονομικό θα είναι κάποιο να την πάρει από εμένα ή από οποιοδήποτε φίλο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, λοιπόν, γιατί θα είναι όπω είπα και το πιο Με οικονομικό. Έφερε μέσω του site από λουγουλάκια.gr υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει φόρμα επικοινωνίας. Υπάρχει φόρμα επικοινωνία. Θα είναι... φτιάξει φόρμα παραγγελία. Μπορώ να το φτιάξω, αφού α, άμα υπάρχει ζήτηση έτσι με αυτόν τον τρόπο, ναι, ναι, θα μπορεί να γίνει. Θα μπορεί να γίνει. Δεν το είχα ε, σκεφτεί, ε... Είναι, καλ... είναι καλή πάσα να το κάνω, ναι. Okay, είναι μπορεί μπορεί οποιοςδήποτε υπάρχουν μέλη επικοινωνίας Θα υπάρχουν τηλέφωνα να επικοινωνήσει οποιοςδήποτε ο Θα φτάσει αυτή η δουλειά στο ράφι Ναι, θα φτάσει αυτή η δουλειά στο ράφι Θα γίνει διανομή ε, Βέβαια διανομή να ξέρει ο κόσμος ότι τα δισκοπολία χρεώνουν τη δουλειά σου Ένα σχεδόν 4 με 5 ευρώ επιπλέον που πηγαίνει σε αυτούς Δηλαδή αν εμένα η δουλειά μου έχει 12 με 15 ευρώ που θα τη δίνω εγώ Μάλλον στο 12 κινούμε περισσότερο, να το πω και τώρα. Είναι Το σύνολο, είπα ξανά και το βινίλιο και Α το σύνολο. Αν θε την προσωπική μου άποψη, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και το κόστο αγραφή σε στούντιο και το pressing και τη εκτύπωση και όλα αυτά, νομίζω ότι το δίνει και φτηνά, αν θε την άποψή μου. Και μάλιστα για μια δουλειά η οποία εκτό τη καθαρότητα ηχογράφηση δίνει και μια προσωπική ταυτότητα που είναι κάτι σπάνιο γενικότερα σε ηχογραφήσει ή μάλλον σε πρώτε εμφανίσει καλλιτεχνών στι μέρε μα. Βέβαια, όλο αυτό. Ε, Το δικαιολογεί γιατί η πλειοψηφία του κόσμου στι μέρε μα δουλεύει DIY, είτε γράφει σε κάποιο τοπικό στούντιο και το εμφανίζει, δεν το τυπώνει. Εσύ έκανε μια άλλη διαδικασία, ξεκίνησε παλιού, ήταν μεγάλο. Ήταν μεγάλη διαδικασία. Και έβαλε στόχο εγγραφή κάτι το οποίο από όσο ξέρω κράτησε 1,5 χρόνο. Ναι, κοντά η εγγραφή. 1,5 χρόνο στούντιο. Κοντά ένα ή με δύο χρόνια. Ναι. Οπότε το project ήταν αρκετά μεγάλο. Έτσι οπότε δείχνει και ένα. Νομίζω ότι το project δικαιώθηκε. Εκ του αποτελέσματος Συμφωνώ, συμφωνώ Αντρέα, ε, τα παιδιά βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό Ευχαριστώ όλους τους μουσικούς που, που παίξανε Τελικά συνεργάστηκαν Λοιπόν ε, Είπαμε όποιος γουστάρει βρίσκεται τη δουλειά Με επικοινωνεί και ε, παίρνει τη δουλειά ε, Τέλος με αυτό Έρχεται και στο live Λοιπόν έρχεται και στο live και μπράβο Και αυτή είναι η πάσα που ήθελα να κάνει σωστή. Έρχεται στο live και παίρνει, το, παίρνει τη δουλειά πλέον. Γιατί με εταιρεία εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Δεν θα μπορούσα στα live μου να δίνω τη δουλειά μου. Θα έπρεπε να την αγοράζω από την εταιρεία και να την πουλάω μετά ξανά. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι λόγοι που μου δείξαν να κάνω μια DIY παραγωγή. Τα παιδιά που συνεργάζομαι τώρα και τα παιδιά τα οποία βοήθησαν όλα για το δίσκο είναι Κώστας Παπασπυρόπουλος στα Τύμπανα, Θάνος Παπαγεωργίου στο ηλεκτρικό μπάσο, Χρήστος Λιβάνης και Βαγγέλης Κεραμάρης στις ηλεκτρικές κιθάρες, Αντρέα Μάντζαρη στα πλήκτρα ε, και στα σαξόφωνα Γρηγόρη Σέλντγκ στην αρχή. Χρήστος Κυριακή, τώρα ένα όλο έχει κάνει σταύρος Ο Μάνθο μέσα στο CD ε, τα έγχορδα, δηλαδή Βιολή βιολί και βιόλα που υπάρχουν στο, ε, στο μία μέρα τα έχει παίξει ο Νίκο ο Μαυρίδη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσσαρμόνια και σε τα έχω παίξει εγώ που δείχνει τώρα. Εσύ. Βαγγέλης Καραπέτρος ο μάστερ αυτή τη δουλειά, γιατί έχει κάνει μίξη ηχογραφή σε όλα τα σκηνικά. Παίζει κοντραμπάσο και ούτι και άλλα πράγματα. Ε, και τέλο. Το έχει βάλει. Στο τελευταίο κομμάτι. Α. Και τελευταίο πράγμα, ο Μιχάλης Σομπακάλης έχει παίξει όλα τα κρουστά. Αυτά τους ευχαριστώ πάρα πολύ στους ανθρώπους. Κάτι σε ρώτησα πριν όμως. Τι? Έχω χαθεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι είναι το μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Ναι ρε φίλε. Και... Όταν συνέρθω και θυμηθώ ότι σερότσα και δεν μου απάντησες, θα δούμε παραπέρα τι Α, θα γίνει. Τι ναι, ναι, ναι, με έχεις ρωτήσει ε, αν ε, είμαι σε σχέση, αν είμαι ερωτευμένο. Αυτό το ρωτάει μεταξύ στο facebook μαζί με κάτι άλλα πράγματα και έχει γίνει ιστορία στο chat, αλλά τότε ήταν πολύ ωραία να μπορούσαμε να ζούσαμε σε έναν κόσμο που να ρώταγω ότι ήθελα μεταξά σε αυτή την εκπομπή. Μεταξά, ρώτα. Συνταγή. Με τα ύλικα κλεμμένα, τα μυαλά μας πειραγμένα Ο καπετάνιος μας φωνάζει Προσοχή Μα χαράζει την πορεία κρατηθείτε τρικημία Σβήνει η ΔΕΗ. Το φιλόντιμο στερεύει με το ρεύμα, δεν δουλεύει. Κούφια λόγια και άλλοι καθώ Μου αλλάζουνε πορεία. Καλώ ήρθε ιστορία. Χαμπάρι για το φταίχει του κλέφτη Δυο του κλέφτη Μόνοι μείναμε Οι δυο μας εγώ και εσύ Στα σκαλιά θα πίσω, απλήσω να σ' αποκαταστήσω Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, αλλά αυτά τα κρουστά μου αρέσουν ιδιαίτερα. Χαμούλη γίνεται, φίλε, και το κουστάρω πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σα ανακοινώσω το εξή: Ότι μα χωρίζουν 14 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλο. Ενώ ο δίσκος για να τελειώσει θέλει, χωρί να μιλάμε καθόλου, 18 λεπτά. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, υπάρχει μια τεχνική δυσκολία στο να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλα τα τραγούδια. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και μια πρόκληση για εσά να βρείτε να τον αγοράσετε και να τον ακούσετε όλο πολύ και γιατί λίγο, όχι λίγο. να μην βρεθείτε στο live. Που έχουμε τις, ε, το Σάββατο 7 είναι Ιουνίου, τώρα το Σάββατο. Ρε. Φίλε δεν πάω καλά με το μερολόγια. Είστε σίγουρος για το live. Σάββατο 7 Ιουνίου στι αναιρέσει λοιπόν στο Αρσάκιο με ένα line-up. Παιδιά που πραγματικά αξίζει, για την Παρασκευή παίζουν οι μόνο style εδώ από την Πάτρα. Ανοίγουν τη συναυλία, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Με ένα line-up γενικά τη Παρασκευή και του Σαββάτου που εγώ πραγματικά έχω πάθει πλάγμα τη διοργάνωση. Δηλαδή, κάποιο είναι το ποιο? line -up. Παίζουν μέσα από 1000, 1000 Moods, από ε, Mono Style, από ματούλα Zaman, από Fandra Car Δηλαδή πραγματικά γίνεται ένας χαμός και 19 του μηνός ε, Που είπαμε είναι αυτό Στο Αρσάκιο, Ά, στο αρσάκιο, στο αρσάκιο, αρσάκιο ναι, Παρασκευή και Σάββατο, live σαν 19 του μηνός παίζουμε σε φεστιβάλ που γίνεται στην Αμαλιάδα Και συνεχίζονται με άλλα εβάκια που κλείνονται και με παρουσιάσεις δίσκου που θα έρθουν το καλοκαίρι όλα. Παρουσιάσεις δίσκου θα κάνεις εμπάτρα, Έχει προγραμματίσει ναι, κάτι. Ναι, αλλά θέλω να την κάνω σωστά. Θα σου πω, σωστά από Σεπτέμβρη θέλω, να γίνει σωστά με, με, με όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, με γκές φανήσεις να γίνει μια πολύ ωραία, όμορφη βραδιά, ένα πάρτι όπως έχει, θέλω να έχει είναι. Έχει πολύ πλάκα, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, το θυμίζω ή το ρωτώ πράγματα την ώρα που μιλάει. Θυμάσαι, <laughs> θυμάσαι, το πρώτο που ήσουν να μα χώριζε και το τζάμι. Ναι. Που έκανε τα νοήματα πάνω από το τζάμι και σε απαντούγαμε και, και γελάγαμε. Ένα χαμό, ωραίο χαμό, ρε φίλε μου. Άρεσε εκείνο το πράγμα πάρα πολύ να το ξέρει. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ήταν και η πρώτη φορά που τα είχε εμφανίσει Ήταν η νομιά. πρώτη φορά τα κομμάτια που τα έπαιζα ζωντανά σε ραδιόφωνο. Πραγματικά. Okay. Αξίζει τον κόπο ίσω να δείτε την αρχή και το τέλο αυτή τη ιστορία. Οπότε μπορείτε να ακούσετε και εκείνη την εκπομπή από το αρχή εκπομπών. Του βλέπω και α αφήσω λίγο το κομμάτι να τρέξει. Ναι, γιατί, γιατί είναι γλυκό. Να φτάσω εδώ Μοιάζει με τρίτη Που η πόρτα θα ανοίξει Με ένα δάκρυ θα σε γερετώ Πόλη που αδειάζει Η Αθήνα προστάζει Να μ' αφήνει αλλού μονακό Θα σε προλάβω Μέσα σου θα αναβώ. Ένα σπίρτο που καίει για δυο Λοιπόν, ε, μιλάω κύριε, κύριε Απόστολη, μην μιλάτε και σε πάνω σε φωνή μου. Στο. Λοιπόν, δύο κομμάτια θα ακούσουμε ακόμα. Το ψυχογράφημα και το ομότιτλο. Το είδα φως και βγήκα. Το παρελθόν θα σα το αφήσουμε για έκπληξη να το ακούσετε σε κάποιο live, ή να ακούσετε από το CD ή βινίλιο που θα αγοράσετε. Ωραία. Ε, ήθελα να σε ερωτήσω το εξή. Γυρνώντα πίσω και βλέποντα την μικρή ή μεγάλη πορεία, όπω εσύ την ορίζει χρονικά. Φαντάζομαι, μιλάμε. Ε, τι απόσταγμα σου αφήνει πίσω αυτή η ιδέα, αυτή η σκέψη, δηλαδή ε, αξίζει τον κόπο όλη αυτή η ιστορία το ότι μπαίνω στη διαδικασία, γράφω κομμάτια, βγαίνω σε συνοικιακά live, βγαίνω σε μικρότερα live, σε μεγαλύτερα live, δημιουργώ κάποιε υποχρεώσει και τελικά κερδίζω με τον κόπο με αυτή τη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο άξιζε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προτείνει. Πώ αισθάνεσαι μετά από αυτό στην τελική, α πούμε, έχει κρατώντα το press test στο σπίτι σου χθε και ακούγοντά του. Ε, είναι μια ικανοποίηση Από όλα αυτά ξέρεις τώρα όταν τα σκέφτομαι Γιατί εγώ για αυτή τη δουλειά έχω τρέξει πάρα πολύ Είναι κάτι που το έκανα σχεδόν μόνος μου Ενώ από άποψη παραγωγής μόνος μου Και έχω τρέξει πάρα πολύ Ακόμα και Το κουβάλημα των CD, ε, ακόμα και αυτά για να καταλάβεις τέτοιες λεπτομέρειες, μου αφήνει μια ικανοποίηση και ένα χαμόγελο, γιατί είναι ακριβώς αυτό που σου είπα. Αφήνω κάτι πίσω μου. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και με, και με στροβιλίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, τι κάνω στη ζωή μου, ποιος είναι ο στόχος μου και τι αφήνω πίσω μου, στο, σαν κληρονομιά στους ανθρώπους που έρχονται. Κριτική δέχεσαι. Σαφώ και δέχομαι κριτική. Τι <σίλει> είναι το feedback το οποίο εισπράττει από την κυκλοφορία των κομματιών σου και μετά. Δυστυχώ δεν μπορώ να. Πραγματικά αλήθεια σου λέω τώρα. Ε, ενώ επικοινωνία ο κόσμο, γράφει σχόλια, βλέπει feedback, ή υπάρχει μια γενικότερη απάθεια, ή υπάρχει μια απαξίωση, ή τέλο πάντων καταλαβαίνει όλο να σου πω, τι είναι αυτό ναι, το οποίο με κάποιο τρόπο. Κοίταξε να δει. Η αποξίωση από ανθρώπου έρχεται οι οποίοι είναι κομπλεξικοί. Υπάρχει πάντα τέτοια απαξίωση που ακόμα και αυτοί δυστυχώ δεν έχουν να πούνε κάτι για τη δουλειά. Ε, έχουν ακούσει τη δουλειά ε, ονόματα, ε, γνωστοί, άγνωστοι, μουσικοί, φίλοι ε, και πραγματικά δεν θα το πω, δεν μπορώ να πω ότι η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια από αυτούς και δεν έχω να πω, δηλαδή έρχομαι σε δύσκολη θέση να πω κάτι αλλά αυτή είναι αλήθεια αυτή μου έχουν πει δεν έχω η δεν δημιουργική έχω διαδικασία στο στούντιο studio... το μόνο, το μόνο λοιπόν ο, ο, η μόνη, ε, το σχόλιο το, για βελτίωση υπάρχει πάντα έτσι και αυτό είναι ο στόχος ε, να βελτιώνεις μου την έδωσε ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης που άκουσε τη δουλειά και μου είπε είναι Πέρα από τα καλά, Ο, δεν λέω τα καλά. Πρέπει πει οτιδήποτε άλλο, το, το να μπαίνει στη διαδικασία καν να ασχοληθεί έναν άλλο με τον Δημήτρη Δεζερβουδέκ νομίζω ότι είναι τιμητικό για εσένα. Ναι, είναι μεγάλη τιμή μου. Μου είπε για τη φωνή μου ότι έχει τέτοιε μελωδίε που μπορεί να βελτιώσει τη, τον τρόπο και την ε, διάρκεια σε όλο αυτό που κάνει. Οκ. Okay. Η δημιουργική διαδικασία όταν έγραφες σπίτι σου σε σχέση με όταν μπήκες σε ένα στούντιο ή όταν τελικά επικοινώνησες με άλλους μουσικούς για να γράψεις αυτή τη μουσική είναι κάτι το οποίο ανέδειξε τα συναισθήματα και πήγε και τα κομμάτια της αρχικής συνθέσει, παραπέρα είναι ήταν κάτι αδιάφορο Είναι το πιο δημιουργικό κομμάτι όλη αυτή τη διαδικασία. Το πιο δημιουργικό κομμάτι. Είναι αυτό που απελευθερώνει όλο σου το. όλη σου, όλο σου τη σου το είναι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά γιατί ο, ο χρόνο, όχι ο κόσμο, μα πιέζει πάρα πολύ. Ε, θα ακούσουμε το αγαπημένο μου κομμάτι. Μην πιάνει ακόμα την κοιθάρα, δεν θα σου κάνω αυτή την τιμή. Θα κλέψουμε και λίγο χρόνο από την επόμενη ωραία, εκπομπή. Ωραία, ωραία, ωραία. Και αν. Να που με δύο πράγματα ακόμα Θα ακούσουμε το ψυχογράφημα το οποίο μάλιστα Υπάρχει και στο YouTube από την πρώτη εκτέλεση που είχαμε κάνει εδώ ε, Μου αρέσει πάρα πολύ Και αυτή τη φορά θα το ακούσουμε Σε μια εκτέλεση και ενορχή στρώση, Σε μια παραγωγή τελος πάντων έκπληξη Ωραία Δώσε Βάση Γιατί στον κόσμο αυτό Έχουμε όλοι λίγο λίγο χαλάσει Παίδες, εντάξει Μόνο το πήμα σου μάθε και πες πως όλα είναι εντάξει Εσύ δεν ήσουν που ήθελες τον κόσμο να αλλάξεις Τώρα ψάχνεις χρυσό σιλίδους κόκκους αλάτι Εσύ δεν ήσουν που μου πες η πιβή να Prachtig licht, die laat ze foto het Ψάχνουν να φάνε το κράτος τους άφησε μόνους Έφτιαξε νόμους Για να προσέχει τι κάνεις να παίζει κρεφτες και αστυνόμους Εμείς οι δύο αντέχουμε ακόμα στους πόνους Όπως κλείνουν τις πηγές μας με νέους ταχυτρόμους Εμείς οι δύο δε ζούμε σε ξεχωρούς κόσμου. όμως κάποιος τους συμφέρει να μαζέχουνε μόνο. Συνήθειες θα δεις στη ζωή μάλλω μάτι Ξητά! Απ' την αρκή, Τα κύτταρα σου νεκρό σαν το χρήμα σε έχει πλέον κουράσει Κρόνια τώρα αγόραζες ό,τι κάνει οι άλλοι Ήρθε η ώρα να δεις τι έχεις πλέον ανάγκη Πια σου έλεγαν ότι πρέπει όλη αυτή μεγάλη. Ήρθε η ώρα η φωνή σου να πάρει κιτάλι. Εσύ είσαι, πες, Τώρα σε αυτό το μαύρο παλάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να συχερετίσουμε. Από Απόστολα Ωραία. Από μένα. Να δεν πω... μαραίεσουνε Αλλά εντάξει Ε, εντάξει, αφού είστε 4 χρόνια θα τα ξαναπούμε. Ε, κάτι, το, θα εντάξει, έχεις τέξει, κάτι, κάτι θα έχει γίνει μέχρι τότε πάλι. <laughs> <laughs> λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Και εγώ, πραγματικά θα χαρώ να τα ακούσω και τα κομμάτια σε κάποιο live. Βέβαια, όχι αυτού του τριημέρου, γιατί θα είμαι εκτό. Συμπάθαμε. Αλλά πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά σε κάλεσε εδώ σήμερα και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά κρατάω το που μου άφησε εδώ και με ακόμα μεγαλύτερη περιμένω το βινήλ, έχει, το οποίο δεν μου φέρει έχει <laughs> πρόβλημα. Γιατί είναι μια δουλειά η οποία είναι πραγματικά καθαρή στο δικό μου αυτή και έχει και μια υπογραφή δηλαδή νομίζω ότι επιπλέει με στην των έναν παραγωγών που υπάρχουν Μακάρι, αυτό ξέρει είναι το πιο ωραίο πράγμα που μου λένε αυτός είναι ο στόχος μου ένα, ένα ύφος, ε, ένα προσωπικό στίγμα Το οποίο αν θες την άποψή μου είναι Αυτό το οποίο πρέπει να αναζητά, άσχετα με το αν αρέσει σε πολύ λίγο κόσμο, Ακριβώς. το να κρατήσει ένα δικό σου χαρακτήρα Ακριβώς. μέσα αυτά τα χρόνια, ίσω έχει και την προσωπική σου ταυτότητα και υπογραφή. Μένουμε σε αυτά. Θα σε παρακαλέσω να πάρει αυτή την εξαιρετική κυθαρά, την οποία ακόμα δεν με έχει αφήσει να την κρατσουνήσει. Μάλλον σε ένα soundcheck στον Τζάκη την είχα την είχα Να παίξουμε το τελευταίο και ομότυρο κομμάτι αυτού του Ωραία. δίσκου που λέγεται Η και Βγήκα. Για όλου εσά εκεί έξω να σα ευχαριστήσω που ήσταν εδώ και αυτή την εβδομάδα, θα δώσουμε ραντεβού. Την άλλη Τρίτη, πλέον, μια και το Αγίου Πνεύματο είναι ε, αργία. Και την άλλη Τρίτη θα είμαστε εδώ ε, για να παρουσιάσουμε και άλλα πράγματα. Άλλε δύο μπάντε στην άλλη Τρίτη με νέου δίσκου. Πολύ ωραία, Ρεφίρ. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν. Πώ θα γίνει αυτό, υπάρχει μουσική παραγωγή. Φίλε, μπράβο, και, είναι καλό αυτό. Μπράβο και να δημιουργεί ο κόσμο, τα νέα παιδιά να μπαίνουν στο στούντιο και να παίζουν μουσική. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Είδα Βο και βγήκα. Νάστε καλά. Σα χαιρετώ. Να ακούτε, Βλέπω κάνει καλό σε αυτιά σα. Γεια σα, παιδιά. Είδα φως και βγήκα κι ας μου πες πως θα τυφλωθώ ως αντιβλός μαδρήκα ο χέρις να κρατήθω. Οι ρητίδες γίναν σημάδια να σ' ακολούν Απ' το γέλιο κελίνα τον πόνο μου ένα καρτερό. Χρόνος βγει και πάει, μέσα μας φωλιάζει, κανείπως μας ξεχνάει, μα σημάδια βάζει όλο πίσω γυρνάει κι ο πρός πηγαίνει ούτε που σε ρωτάει σε ποια στάση βγαίνει Φαλιού μου το κακό. Τώρα αυτό προ να κάτσω ή να σηκώθω. Κι πρώτο παλάσου Συνδεύω σαν έρω. Χρόνο φεύγει και πάει, μέσα μας φωλιάζει. Κανεί πώ μα ξεχνάει. μας σημάδια βάζει, κι όλο πίσω γυρνάει. Και ο λευρό πηγαίνει, ούτε που σε ρωτάει. Σε ποια στάση βγαίνει. Κανεί πώ μα ξεχνάει. Μα οι διαβάζει βάζει όλο. Πίσω γυρνάει. Και ο λευκό πηγαίνει. Ούτε που σε ρωτά. Κατά πού πηγαίνει. Δεν ακούω ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο.